ς εί την Ελλάδα. παλικάρι, τώρα που μ αγαπάς, το χρήστο... Είμαι ο και είμαι από την Ελλάδα. Για να κάνουν καλό στην ψυχολογία. Ορίστε, το λέει κουρασμένο παλικάρι. Έτσι τον είδε το ζεύγο Παναγόπουλου των εφοπλιστών. Όπω η κυρία Παναγόπουλου χτε είπε στη δήλωσή τη, τον είδανε πέρυσι ότι ήταν κουρασμένο. Λογικό, λογικότατο, κουράζεται για ποιον. Για όλου μα. Για το καλό του ελληνικού λαού. Τον είδανε κουρασμένο, του λένε πάρε το σκάφο, δεν θα είμαστε εμεί. Και σε ζαλίζουμε και σε κουράσουμε παραπάνω. Και πήγαινε να κάνει. Το σκάφο, θαλαμίγγο. Και πήγαινε να κάνει διακοπέ. Σκεφτείτε όλοι εσεί που κατηγορείτε τον Αλέξη Τσίπρα τι θα είχε συμβεί αν δεν, έχει βρεθεί, αν δεν είχε βρεθεί η εφοπλίστρια, ο εφοπλιστικό κόσμο και δεν είχε ξεκουράσει τον πρωθυπουργό μα. Ο λαό τον κουράζει. Είναι πολύ λογικό. Οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι, μόνο για κούραση είναι όλοι αυτοί. Ενώ ο εφοπλιστικό κόσμο υπάρχει για να ξεκουράζει τον κουρασμένο αριστερό πάντα πρωθυπουργό. Εμεί καταγγέλνουμε όλη αυτή τη την επιχείρηση Λάσπη που από εχθέ. Είναι σε εξέλιξη βέβαια το θέμα έχει γραφτεί και τον Αύγουστο Αλλά από, με τις, από προχτές με τις φωτογραφίες έχει προκληθεί ο γνωστός Σάλλος Τα καταγγέλουμε όλα αυτά ε, Είμαστε με την αριστερά, είμαστε με τον αριστερό ηγέτη ε, Καταγγέλουμε την επίθεση που δέχεται από τη διαπλοκή Και συμφωνούμε έπρεπε να πάει να ξεκουραστεί Και για έναν επιπλέον λόγο Είχε κουραστεί πάρα πολύ 20 μέρες πριν πάει με τη θέλαμιγό να κάνει διακοπές να ξεσκάσει Είχε παίξει, είχε, είχε συμμετέ... Πα, πάρει μέρο, είχε πάρει μέρο και το παίξει είναι σωστό. Είχε πάρει μέρο, είχε παίξει στην παράσταση για το μάτι. Ε, εκείνη τη σύσκεψη το βράδυ που 11.30 ώρα έπαιζε το συγκλονισμένο. Έχετε εσεί ποτέ που μιλάτε με τόση ευκολία για τον Αλέξη Τσίπρα. Γεννηθοποιεί, έχετε υποκριθεί, έχετε παριστάνει ποτέ το συντετριμένο, το συγκλονισμένο. Δεν υπάρχει πιο δύσκολο. Από τα πιο δύσκολα πράγματα είναι αυτό. Έπαιξε ο άνθρωπο εκεί το συγκλονισμένο, γιατί είχε έρθει από τη Σερβία και έπρεπε να δείξει. Δεν έκανε καμία ερώτηση για του νεκρού, δεν υπάρχει πιο κουραστικό. Οπότε έπρεπε να κρατηθεί και να είναι στην τζίτα σε όλη τη διάρκεια τη συνδιάσκεψη, σύσκεψη αυτή. Όλα αυτά και άλλα πολλά βγαίναμε και από το μνημόνιο, τον κούρασαν αφάνταστα. Οπότε πολύ καλά έκαναν οι εφοπλιστές και του δώσανε τη θαλαμιγό και πήγαινε να ξεκουραστεί και μετά γύρισε ακμαίο και κάνει όλα αυτά που βλέπουμε τα πάρα πολύ ωραία στην Συμμαχία. Έχει πάρει μηχανικό με τον Τζουμάκα, με όλους αυτούς. Μπορεί όλα αυτά να μην είχαν συμβεί αν δεν είχε ξεκουραστεί ο Αλέξης Τσίπρας στη Θαλαμίγο. Γιατί άλλη ξεκούραση δεν υπάρχει για έναν αριστερό παρά μόνο ή Θαλαμίγος. Οπότε να ακούσουμε τι τραγούδια άκουγαν πάνω στη Θαλαμίγο. Καλά ότι παρά τα όσα πετύχαμε από το 15. υπάρχουν πολλοί ακόμα που περνάνε δύσκολα και ο στόχος μας, η έννοια μας, ο αγώνας μας, ο καθημερινός ξυπνάμε το πρωί και κοιμόμαστε το βράδυ με ένα πρώτο πράγμα στο μυαλό μας. Αυτός ο κόσμος να μπορέσει να δει την ανάκαμψη της οικονομίας και στη δική του ζωή. Από πρωί με στη βροχή Έλα, πε να περάσει. Μια, μια, και να το θεό. Έρχεται. Μια, μια, και να Δεν έχει νόημα να ψάχνει κανεί να βρει την αλήθεια. Δεν έχει νόημα να ψάχνει κανείς να βρει την αλήθεια. Γιατί η αλήθεια υπάρχει. Δεν χρειάζεται να την ψάχνετε δηλαδή σε άλλα μέρη. Υπάρχει από εκεί που προέρχεται και προέρχεται η αλήθεια από τον Αλέξη Τσίπρα, από τον σύντροφο αριστερό ηγέτη, ο οποίος ξεκουράζεται μόνο στι Θαλαμυγούς και πολύ καλά, πολύ καλά έκανε και ξεκουράστηκε με αυτό τον τρόπο μετά από ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι, το θυμόμαστε όλοι. Οπότε, πολύ σωστά έπραξε. Όπω πράττει ο κάθε υπεύθυνο άνθρωπο που σκέφτεται τον συνάνθρωπό του. Να ακούσουμε λοιπόν για την αλήθεια που κρύβεται και που υπάρχει. Δεν έχει νόημα να ψάχνει κανεί να βρει την αλήθεια. Ούτε στι κατασκευασμένε ειδήσει, ούτε στην εικονική πραγματικότητα των ομάδων που φτιάχνουν μοντάζ για να μα πούνε δίθεν την αλήθεια. Αν θέλει κανεί να δει την αλήθεια, να έρθει εδώ. Η αλήθεια βρίσκεται στις στωχογειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά. Τέτρα, τυπέ, καλημέρης, χτίζω και πες επάνω. Η αλήθεια βρίσκεται στους σεξ πίστολς. ΚΕΚΕ! Λίγε μου πόσο είσαι πάνω. ΚΕΚΕ! Στις στις Αθήνας και του ε, όχι, η αλήθεια βρίσκεται στι φτωχογειτονιέ τη Αθήνα και του Πειραιά. Όχι, πανέλα. Η αλήθεια βρίσκεται στου εξ-πίστωλs. Γκέγε. Yeah, yeah. Προφανώ, Γκέγε. Yeah, yeah. Η αλήθεια βρίσκεται και εκεί και εκεί. Και στα δύο. Και στι φτωχογειτονιέ και στου εξ-πίστωλs. Όπω έλεγε η παλιά πολύ ωραία cult ταινία. Τον ακούσατε, κοιμούνται, ξυπνάνε όλοι οι Σιριζέ και κυρίω η κυβέρνηση. Έχοντα τον νου του αυτού του ανθρώπου που ακόμη δεν έχουν φτάσει τα ανακουφιστικά μέτρα τα οποία παίρνει η έξοδος του μνημονίου δεν έχει έρθει στις τσέπες τους το κλασικό και το καλό να το κρατήσουμε αυτό είναι ότι κοιμάται και ξυπνάει με αυτή την έγνοια θέλω να πω ότι ακόμη και όταν γνώμη μου ακόμη και όταν ήταν στη θαλαμιγό δεν ηρέμησε γιατί πρέπει να σκεφτότανε συνέχεια αυτούς τους ανθρώπους και, και... αυτό συμβαίνει στι Θαλαμυγούς δεν έχω μπει αλλά φαντάζομαι επειδή μόνο μπλε το απέραντο γαλάζιο στη μέση της θάλασσας δεν βλέπεις σπίτια, δεν βλέπεις ανθρώπους που σου αποσπούν την προσοχή εκεί κάνεις φόκου λοιπόν στα ανθρώπινα προβλήματα, στον πόνο του ανθρώπου στις φτωχογειτονιέ. τις ήχες στο μυαλό του, τις έχεις την καρδιά του είμαι σίγουρος, οπότε δεν θα ηρέμησε ούτε και εκεί θέλω να πω, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για έναν αριστερό ηγέτη και τολμάνε όλοι αυτοί τώρα τη δεξιά και όλοι οι υπόλοιποι το σύνολο του λαού. Να θέτει θέματα, ενώ υπάρχει το περίφημο ηθικό πλεονέκτημα το οποίο δεν αμφισβητείται πια από κανέναν. Γι' αυτό θέλω εδώ να πω ξεκάθαρα ότι δεν θα υπάρξει, δεν πρέπει να υπάρξει και δεν θα υπάρξει καμία ανοχή σε φαινόμενα που ακυρώνουν το ηθικό πλεονέκτημα τη αριστερά. Κανένα πονηρούλη δεν θα αφήσουμε να χρησιμοποιεί κανένα νόμιμο φανέ μέσο για ιδίων όφελο. Δεν αναφέρομαι σε πεπραγμένα, αλλά και μόνο στη σκέψη. Και μόνο που σκέφτηκαν κάποιοι να προσβάλλουν τους ηθικούς κώδικες αριστεράς, δεν τους επιτρέπει να έχουν τον τιμητικό τίτλο του μέλους του κόμματος, του μέλους του ΣΥΡΙΖΑ. Τελεία και Παύλα. Εδώ στο Τελεία και Πάβλα κρίνεται και κρύβεται όλο το μυστικό. Θα μπορούσε ο συγκεκριμένος να έχει κάνει κάτι ηθικός μεμτό. Όχι, γιατί έχει σε ανύποπτο χρόνο μιλήσει για το ηθικό πλεονέκτημα τη αριστερά. Ποιο έχει ηθικό πλεονέκτημα σε αυτόν τον τόπο, ή η αριστερά. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση να είναι διαπλοκή όλο αυτό, να δέχεται δώρα από εφοπλιστέ. Το έκανε με, ε, μέσα σε ένα πλαίσιο ο, ο, ηθικού πλεονεκτήματο. Όπω ο ίδιο έχει πει σε ανύποπτο χρόνο. Τώρα, με όλα αυτά τα θέματα που σκάνε, και γενικώ και ειδικά τι τελευταίε μέρε λόγω και εκλογών, είναι ότι την επόμενη μέρα έρχεται ο Τζανακόπουλο. Να δώσει την απάντηση τη κυβέρνηση. Νομίζω αυτή είναι πιο καλή στιγμή από το γεγονό αυτό καθεαυτό. Έτσι λοιπόν, σήμερα το πρωί, ο Τζανακόπουλο βγήκε στον αντένα στο Γιώργου Παπαδάκη για να πει. Η κυρία Παναγοπούλου, επειδή άκουσα να λέγονται και διάφορα περί διαπλοκής η κυρία Παναγοπούλου είναι συνεργάτηδα του Πρωθυπουργού εδώ και τρία χρόνια. Και είναι άμυστη σύμβουλο του Πρωθυπουργού επισήμω με βάση και το σχετικό φεκ το οποίο έχει δημοσιευθεί εδώ και ένα χρόνο. Επομένως νομίζω ότι δικαιούτε. Επομένως νομίζω ότι δικαιούτε. Ότι δικαιούτε να φιλοξενήσει τον προθυπουργό για δύο τρεις μέρες α, ανάπαυλας ε, ένα δεκαπεντάβουστο. Επομένως, το ότι κάποιος δικαιούται να ξεκουραστεί δύο ή τρεις μέρες, αυτό δεν νομίζω ότι συνιστά πολιτική είδηση. Πάλι του χρόνου να βρεις, στο βράχο να φιλιόμαστε. Δηλαδή, τι είδους υποκρισία είναι αυτή. Πάλι του χρόνου Επομένω, νομίζω ότι δικαιούται, ότι δικαιούται ε, να φιλοξενήσει τον ε, Πρωθυπουργό ε, για δύο-τρεις μέρες ανάπαυλας, ε, ένα 15 Αυγούστου Ένα όμως, μη γίνει δεύτερο, ένα 15 Αγούστο, δικαιούται η συνεργάτηδα του Πρωθυπουργού που την έχει διορίσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργό και είναι του εφοπλιστικού κόσμου συνεργάτηδα αμυστή δεν το συζητάμε, ε, γιατί ένας αριστερός Για να χτυπήσει τον εφοπλιστικό κόσμο, πρέπει να ξέρει πώ σκέφτεται ο εφοπλιστικό κόσμο. Δεν μπορεί ένα αριστερό, ένα παιδί λαϊκό που μένει στην Κυψέλη σε ενίκιο, να σκεφτεί πώ σκέφτονται οι εφοπλιστέ, για να κάνει την επίθεση την κατάλληλη στιγμή. Γι' αυτό έχει την εφοπλιστρία δίπλα. Μαθαίνει τον τρόπο σκέψη, ζει όπω ζει ο εφοπλιστικό κόσμο και αμέσω έρχεται η αντεπίθεση. Και ήρθε η αντεπίθεση πριν κάνα να θυμίσουμε ότι συναντήθηκε ο Αλέξη Τσίπρα. Με το, το, του τον πρόεδρο των Ελλήνων Φοπλιστών το Προεδρείο, και του είπε ότι θα πληρώνουν εθελοντικού φόρου. Επαόριστον. Ενώ Σαμαρά το είχε ορίσει αυτό κάθε τέσσερα χρόνια να γίνεται μια διαπραγμάτευση. Μπα και τσιμπήσουμε κάτι. Ε, με την αριστερά λοιπόν αυτό έγινε επαόριστον. Έτσι λοιπόν αυτά όλα δεν θα είχαν γίνει αν δεν είχε πάει στη Θαλαμυγό ο Αλέξη Τσίπρα. Τώρα είναι ότι ο Τζανακόπλο βγαίνει και τα δικαιολογεί όλα αυτά και μ, είπε αυτό το δικαιούται και αμέσως μετά προχώρησε σε πιο ατράνταχτα επιχείρηματα Αν κάποιος δεν έχει δικαίωμα α, να α, εξτομίζει την α, φράση ότι είναι με τους πολλούς αυτός δεν είναι ο κύριος Τσίπρας τον οποίο χθε υποδέχθηκε ένα ολόκληρο χωριό τον οποίο χθες υποδέχθηκε ένα ολόκληρο χωριό, α, ένα ολόκληρο χωριό α, στην Ξάνθη αυτός ο οποίος α, είναι γόνος των ΕΛΙΤ είναι ο κύριος Νιτσοτάκη. Ετέλειωσε. Αν τον υποδέχτηκε ένα ολόκληρο χωριό στην Ψάνθη, έχει κρεθεί το παιχνίδι. Όλα αυτά είναι περί Έχει πολύ δίκιο εδώ ο σύντροφο Δημήτρη Τζανακόπουλο, με την ατράνταχτη λογική του. Έκατσε και το σκέφτηκε αυτό το επιχείρημα, δεν το είπε τώρα τυχαία. Πριν ξεκινήσει και πάει στον Παπαδάκη, έκατσε, έβαλε κάτω όλα τα επιχειρήματα. Ότι είναι σύμβουλο η κυρία Παναγωπούλου, ότι δικαιούται κάθε σύμβουλο να καλεί τον πρωθυπουργό. Στο σκάφο τη, στη θαλαμυγό τη και δεύτερον, αφού υπο... ο ολόκληρο χωριό έκανε τέτοια υποδοχή, έχει κρυθεί νομίζω το παιχνίδι να γίνουν αύριο οι εκλογέ. Μάλλον να μην γίνουν και καθόλου. Δεν χρειάζεται να γίνουν εκλογέ, αφού το χωριό στην Ξάνθη έχει κρίνει το αποτέλεσμα το τελικό. Όλα είναι θέμα παραδείγματο και στην πολιτική. Τα σύμβολα, όπω λέμε, η διαχείριση των συμβόλων, όπω είχε πει και ο Μιτεράν, το ηθικό πλεονέκτημα. Όλα αυτά λοιπόν συμπυκνώνονται στην εξή φράση. Το παράδειγμα του λιτού βίου. Πρέπει να ξεκινήσει από εμά από την ίδια την κυβέρνηση. Το χολογιά. Για σεντακά μου τραγούτι. Για του καημούσου, που σεργειανούνουν στη γειτονιά. Γιατί εμάς δεν μας κυρίζουν Ούτε οι ολιγάρχες, ούτε οι μηπιάρχες Ούτε οι offshore, ούτε κανένας από αυτούς Εμάς μας κυρίζει μονάχα ο λαός Το Πολογιά που απ' το μηλό Διάγνες λουλούδι Και τους καημούς σου, Τους πλέκει ψηλοβελονιά Το παράδειγμα του βίου Πρέπει να ξεκινήσει από εμά. Από την ίδια την κυβέρνηση Μπράβο <στοί> Πολύ σωστά Ορίστε Να ένα παράδειγμα Λιτού Βίου Ήτανε πάνω σε ένα σκάφος Δεν ήτανε και σε κουράς γερόπλιο Να τα λέμε αυτά Οπότε ε, Θέλουμε να πάρετε στο 2 208 200 Σύντροφοι Σιριζέοι Σύντροφοι Σιριζέοι Όχι άλλοι Ξέρουμε τι θα πείτε άλλοι Στε προβλέψιμοι Σύντροφοι Σιριζέοι Που ακολουθούν το παράδειγμα του Λιτού Βίου που ο 20 μέρε μετά την τραγωδία στο Μάτι, και ενώ ακόμα μετράγαμε νεκρού, το εφάρμοσε στην πράξη. Όπω ένα αριστερό ηγέτη εφαρμόζει στην πράξη το ηθικό πλεονέκτημα και το παράδειγμα του λιτού βίου. Επίση, όσοι δεν πάρετε τηλέφωνο, καθίστε και σκεφτείτε, που έλεγε και η Παπαρίτζου, κάθισα και σκέφτηκα, και ψάξτε να βρείτε ένα παράδειγμα. Είμαστε τέσσερα σχεδόν χρόνια στη διακυβέρνηση του Τόπου. Όσο και αν ψάξει κανεί, δεν θα βρει στον ΣΥΡΙΖΑ Ούτε παράνομο πλουτισμός τελεγχόντου Ούτε offshore με άγνωστους χρηματοδότες Ούτε ταυτίσεις με τα συμφέροντα της ολιγαρχίας και του πλούτου Παράθυρο για τον όνειρο Κι άμπλη για το σαιριάνι Σύρισα. Το πότερο Έρχεται κάτι σύμμαχο σε αυτή την προσπάθεια εμείς δεν θελήσαμε να έχουμε ποτέ τους ολιγάριχες που να θέλανε κιόλας, τον έναν τον έχει βάλει στο ψηφοδέλτιο ο πατέρας του Κόκαλη είναι Σιριζέος, η Γιάννα Αγγελοπούλου με τα καλύτερα και για τα καλύτερα με τον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ η κυρία Παναγκοπούλου σύμβουλο κανονική και δίνει και τη Θαλαμιγό για να πάει Διακοπές, ευτυχώς που δεν θέλανε σχέση με τους ολιγάρχες, ευτυχώς. Ε, βλέπω εδώ μια ταραχή στο Συριζαϊκο κοινό, το αγαπητό Συριζαϊκο κοινό, που πλέον από εμάς εκπέμπεται και μια συμπόνια, το καταλαβαίνω απόλυτα. Όμω εμεί εδώ είμαστε υπέρ του Αλέξη Τσίπρα, το λέμε από την αρχή, ότι είμαστε κατάλλον αυτών των επιθέσεων και όλα αυτά που συνέβησαν είναι απολύτω φυσιολογικά. Να πηγαίνει κάποιο, στη Θαλαμυγό να κάνει διακοπέ. Στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια γιατί είχε όντω κουραστεί. Ήταν πολύ κουραστικό καλοκαίρι και δεν ξεκουράζει αλλιώ. Όλα τα άρα πα πέντε μέρε στα νοικιαζόμενα δωμάτια, μήγε κουνούπια, μπε στα μάξι, πήγαινε στη θάλασσα. Ενώ έτσι μόνο ξεκουράζεται κάποιο. Να τα λέμε, να ακουστούν κάποια στιγμή χωρί κόμπλεξ, να υποθούν όλα αυτά. Επίση στη συμπόνια μα στα Σιριζοτρόλ που χτε, τέτοια ώρα το μεσημέρι, όταν και από προχτέ το βράδυ, όταν ο Πορτοσάλτε ανέβασε τι φωτογραφίε, άρχίσαν να λένε ψέματα, επίθεση κατά του Πορτοσάλτε. Ψέματα είναι αυτά, μοντάζ είναι αυτά, και όταν βγήκε η Παναγωπούλου το απόγευμα και λέει ότι όλα αυτά είναι αλήθεια, του ξεφτύλησε τόσο ωραίο ο Αλέξη Τσίπρας που άρχισαν να καταπίνουν αμέσω αυτό που είχαν γράψει. Έχουν μείνει βέβαια, τα βλέπουμε και γελάμε. Έχουν ξεφτυλιστεί τόσο πολύ. Το κάνει με τέτοια μαεστρία ο Αλέξη αυτό να ξεφτυλίζει ό,τι είναι δίπλα του. Από ιδέε μέχρι ανθρώπου μέχρι έμειστα υπαλληλάκια τα οποία κάνουν ό,τι μπορούν σήμερα να αποδείξουν ότι το άσπρο είναι μαύρο, αλλά με φοβερή, φοβερό αποτέλεσμα οπότε τη συμπόνια μας τους συντρόφους είτε στους ριζοτρόλ είτε στους άλλους και σας καλούμε όλους μαζί να γίνουμε κάτι Εσύ είσαι αριστερός Εσύ, εσύ, εσύ Όχι, μη χάνει χρόνο Γίνε αριστερός αμέσως Άλλαξε τη συνείδησή σου την κοσμοθεωρία σου, την ιδεολογία σου με ένα κλικ και απόλαυσε τα ωφέλη της αριστεράς Γίνε και εσύ αριστερός Εύκολα και γρήγορα. Έλα στο κλαμπ των επιτυχημένων. Γίνε και εσύ ένα από εμά. Αλλάζει ιδεολογία, αλλάζει ζωή. Γιατί στην Ελλάδα είσαι όσο αριστερό δηλώσει. Γίνε τώρα σύντροφο. Μπε τώρα στο γίνεκεσι αριστερό.gr και στο αριστερήτουκόλου.gr. Ορίστε, μπορείτε να μπείτε στι σελίδε αυτέ για να αλλάξει λίγο η ζωή σα. Τι λίγο, για να αλλάξει η ζωή σα. θελεία. Όπω βλέπουμε από τα παραδείγματα Των ηθικών πλέον εκτιμάτων Που μας περιτριγυρίζουν Ο Αλέξης Τσίπρας είναι θύμα Είναι και πρωθυπουργός ναι Είναι θύμα όμως βασικά άκουγε ένα τραγούδι χρόνια Το «Εφτά σε παίρνει αριστερά» Καβαδίας Θάνος Μικρούτσικος Και ε, ε, συνδύασε όλο αυτό Και του βγήκε όπως του βγήκε Λεφτά Σε παίρνει αριστερά Μη το ζορίζεις Μάτσο χωράνε σε μια κούφια να παλάμει Μα είναι κάτι πιο βαθύ που με λερώνει Γαρέκλα του Πρωθυπουργού Για μου που πας, μάνα, θα πάω στο πότερο το βασικό είναι ότι και η μάνα και ο φεύγουν ε. ο ένας αναφέρει στον άλλον ότι πάνε στα καράβια αλλά το πιο βασικό είναι ότι άκουγε το 7 αλλά πρόσθεσε ένα γράμμα μπροστά το λάμδα, και έγινε λεφτά σε παίρνει αριστερά χρόνια θέλουμε να το κάνουμε το κάνουμε τώρα που κολλάει και ταιριάζει απόλυτα Ο Αλέξη Τσίπρας λοιπόν είναι αδύνατον να συναγελάζεται με την μπουρζουαζία αυτού του τόπου γιατί έχει μέτωπο, είναι με το λαό το ξέρει ο καθένα. Το λαό ζητάμε να μα πάρει στο 211-2008-200 και να πει την άποψή του. Δεν θέλουμε του πλουσίους, δεν έχουμε εμεί τέτοιου Είναι αλλού όλοι αυτοί. Η ελίτ είναι με το Μητσοτάκι. Οπότε ο Αλέξη Τσίπρας είναι με την φτωχολογιά. Βάλαμε και τα σχετικά τραγούδια. Και θα αποδειχθεί τώρα από μια δήλωση που έκανε όταν ήταν στην αντιπολίτευση. Ε, δεν φταίμε όλοι μαζί. Κάποιοι τα φάγανε, κάποιοι προστατεύσανε μεγαλοεργολάβου, κάποιοι ήταν στα κότερα των Ο Ισκιο Μισεκάνει και εδώ. Κάποιοι θα νομοτράπεζα εισταγων μεγάλο επιχειρηματιών. Και βεβαίω, επειδή είστε και επί πόλεοι ακροατέ, δεν πιάσατε τη λεπτομέρεια. Λέει εδώ Αλέξη Τσίπρας από τα παλιά ότι κάποιοι ήταν ομοτράπεζοι στα κότερα επιχειρηματιών. Καταρχήν, εδώ είναι κότερο εφοπλιστών. Δεύτερον, δεν ήταν ομοτράπεζοι. Γιατί είχαν τη διακριτικότητα οι εφοπλιστές να του το αφήσουν ολόκληρο μόνο του. Την οικογένειά του μέσα, να μην μπουν και αυτοί και τον ζαλίζουν. Οπότε υπάρχουν διαφορέ. Θέλω να σταθούμε σε αυτέ γιατί είναι η εποχή λίγο χυλό. Οι διαφορέ και οι λεπτομέρειε κάνουν τη διαφορά και μπορούμε έτσι να έχουμε καθαρό. Το οποίο και καθαρή άποψη για όλα αυτά που συμβαίνουν. 2,10,200,8,200. Τηλέφωνο επικοινωνίε. Πάρτε, Σιριζέ και άλλοι. Πείτε ό,τι θέλετε. Ζητήστε και παραγγελίε αφιερώσει για την Παρασκευή. Σα περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά όπω όλοι. Στο YouTube, papaikira.gr ηλεκτρονική διεύθυνση. Το επίσημο site είναι ελληνοφρένια.net.gr. Εκεί μα ακούτε τώρα, live και μετά ηχογραφημένο. Στο YouTube είμαστε στο official. ναι. Ο Νίκο Απρανίδη ρυθμίζει τον ήχο. Νομίζω τα πάω όλα αυτά τα ποιήματα. Και με. Ποιον ακριβώς, πιο ακριβώς όμως, όχι η λόγια, ποιον υπηρετεί η αριστερά αυτού του τύπου που έχουμε και ο Αλέξης Τσίπρας, πάμε στις πρώτες διευθμίσεις. Εμείς φίλες και φίλοι δεν λογοδοτούμε ούτε στα μεγάλα τζάκια, ούτε στους τραπεζίτες, ούτε σε αυτό που ονομάζουμε εκπρόσωπους των ΕΛΥΤ. Εμείς λογοδοτούμε μονάχα σε έναν αφέντη και αυτός ο Αφέντη είναι ο ελληνικός λαός. Questa mattina mi sono alzato, o oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, questa mattina mi sono alzato ed ho trovato un invasor. Tutta taxilla che ha ka un psicologia O oh, partigiano, portami via, o oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Si risa. Topazero, to, merchite, bel partigiano, portami via e mi sento di. Κύριο, κύριο, είτε το επισκέντι με Κότερο. Καλά, πες του να περάσει. Γεια σας, συντρόφισσες και σύντροφοι, αγωνιστές και αγωνίστριες της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Τα e oh, ταξίδια κάνουν καλό στην ψυχολογία. Το ιθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Στην εφόπλιστρια ούλας, μη χταστά μάτα μια στιγμή. Ουπερνουντά. Το ιθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Ο πλεονέκτημα τη αριστεράς. Εδώ η εφοπλίστρια. λοιπόν. Όπω λέει και το γνωστό τραγούδι από την ταινία το κλάμα. Βγήκε από το παράδεισο. Στα καλά νέα τη ημέρα, γιατί έχουμε και τέτοια. Εκτό από την επίθεση των αριστερό, γιατί είναι ότι ο Ψαριανός πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Εσείς στα τα λεφτά και έχετε γονατίσει το λαό, εσεί οι δύο τα κόμματα που κυβέρνησαν και που γονατίσατε τη χώρα και τη φέρατε σε αυτό το χάλι, θα έπρεπε να ντρέπεστε και να μαζέψετε τα σκυλιά που αληχτάνε. Και εσεί οι δύο που κυβερνάτε τη χώρα από τη δίθεν μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, δεν είχατε το φιλότιμο να βγείτε να πείτε πέντε πράγματα καθαρά. Ή οι εδώ πέρα οι οποίε είναι μαριονέτε και τρώγανε τα φράγκα οι υπουργοί και οι σε ένα τεράστιο δημόσιο τομέα με γραμματεί υπουργείων, με Με ιστορίε, έχουμε διαβάσει, έχουμε φρίξει επί δεκαετίε. Δεν θα βγει κάποιο από εσά να τα πει ένα από τη Νέα Δημοκρατία και ένα από το Πασόκ. Γιατί δεν τα λέτε αυτά. Γιατί αφήνετε τον κόσμο και εξαγριώνετε Και εξανίζετε και θα μα φάει όλου ζωντανού. Να φάει εσά του δύο. Γιατί να μα φάει όλου. Τα λέει ο άνθρωπο, τα έλεγε. Να βγει από τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ να μιλήσει καθαρά τι ακριβώ έχει αυτό τον τόπο. Φαντάζομαι τώρα που είναι στη Νέα Δημοκρατία θα βγει να μιλήσει καθαρά, να μην ψάχνει του άλλου να βγει ο ίδιος, να μας πει τι ακριβώς συνέβη και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε εδώ ακροατή τα λέει καλά ο Ρέστης ο Τσίπρας δεν ήθελε να πάει διακοπές με εφοπλιστέ. ήθελε να πάει με τους εργαζόμενους της Θαλαμυγού για να μάθει τα αιτήματά τους υπάρχουν αυτές οι πλευρές κάνουμε ό,τι μπορούμε αυτά σα ζητάμε να τα πείτε μέσα στον Αποστόλη που σας περιμένει στην άλλη άκρη όπως λέμε της τηλεφωνικής γραμμής. Να πει του Τσίπρα. Δεν του μιλάω, δηλαδή θα του μίλαγα, αλλά δεν έχει σήμα εκεί που είναι μεσοπέλακα στα σκάφη. Εμεί δεν είναι κακό. Αυτό δεν είναι κακό. Είναι καλό να του πούμε του Τσίπρα ότι οι αριστεροί δεν πάνε με κότερο, πάνε με την κότα. Αυτά είναι κολλήματα τώρα των καλαμούκιδων και των πετσοτάκιδων. Λοιπόν, δεν κατάλαβα ότι το. κάναμε ξαφνικά ότι το κότερο είναι για ποιον. Με κότα πάνε. Α αυτά τώρα τα κολλήματα τη μακκή. Ελλάδα, ναυτιλία, δεν κατάλαβα. Έμεινε παραδοσιακό ο άνθρωπο το διάλογο και δεν αφήνεται τίποτα. εκολημένη Γεια. Yeah, yeah. Συγχαρητήρια για <facing> τη θεατρική παράσταση χθεσινή. Ήταν ο Μητσοτάκη θέατρο. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραία. Όντω, τόσο καλό. Πολύ καλό. Βέβαια δεν θα βγει προθειπουργό, ο άλλο έχει στοιχεία ο, ο τσίπρα. Τώρα αυτό είναι έλεγε μόλι και γέλα και θα χαβού. Περίμετω, τι βγαίνει προθυπουργό. Δε... Ποιο θα γίνει. Θα, θα συνεχίσει ο Τσίπορα. Όντω. Άντε, περίπου τρίτη φορά ε, αριστερά, επιτέλου. Να ζήσει και αυτό ο τόπο. Εντάξει μίλαγε, τόσο όσο, έλεγε ότι ήταν προθυπουργό τόσα χρόνια. Η νέα δημοκρατία λέει και κυβερνούσε τον τόπο μέχρι που κράτησε και το ευρώτη. Τη δραχμή, λέει, το χρωστάμε στη μια δημοκρατία που έχουμε εδώ. Το ξέρει. Είναι αυτό χρέο ή πίσω. Δηλαδή το χρωστάμε ή του πιστών. Κατά υπερδέψει. Τέλο πάντων. Σήπρα εγώ πάνω εγώ, εγώ, εγώ κρατάω ότι θα ξαναγείω ο τσίρα να ξαναβγεί μακάρι το και το εγώ, πάντως, να μου το θυμηθεί. Αυτή τη φορά θα είναι πιο αριστερή. πιο Δηλαδή το είχα τερματίσει θα πάει κι άλλο. πάει ρυθμό, πάσα θα γίνει κόλαση. Εγώ βλέπω στο τέλο τη επόμενη τετραετία του τσίπρα κομμουνισμό Κομουλισμό. Το λιγότερο. ναι Πλάθαν το σχουσιασμό, έτσι. Θέλω τον τερματήσαμε. Σοσιαλισμό έκανε τώρα από τέσσερα χρόνια. Δηλαδή το, το τελευταίο 8 μήνο εκτός μνημονίου θα κάνει τα πρώτα δύο σοσιαλισμό του εις νέα θετραετίας και προοδευτικά θα φέρει τον κομμουνισμό. Έτσι πάει. Καλά. Hello. Το μόνο έργο που θυμάμαι από τον Τζίπρα πάντως είναι που έβγαλε τα κάγκελα από τη Βουλή. Το είπε και το έκανε. Εκεί ψάρωσα. Αυτό το έκανε. Αυτό το έκανε. Το έκανε. Δεν αργεί η ώρα που θα ξαναβάλει βέβαια. Αποστόλη μου. Κύριε Βυζδέκη, τι γίνεται. Ευχαριστώ που υπάρχει στη ζωή μου. Ε Εντάξει. Μια. Όλοι να ήταν σαν και σένα, άλλοι πέντε να ήταν να το λέγανε. Δεν το δέχεται ο κόσμος Δηλαδή Μια μου χρωστάτε. ενέσεις ενέσει ισοδοξία μου το χθέ στον καγκάδι. ήσουν εκεί. ήμουνα πάνω σε αυτού που σε τυφλώνανε. Με... Τα φώτα. Η, η ζωή ήταν στον Καγκάρι. Ναι. Σοβαρά και δεν είδα να σου πω κατά και να τον μου πει ε, τι είπατε, να με φτιάξει. Μα να στο Γαγκάριν και δεν ήρθες να μου μιλήσεις. Ήμουν σε αυτούς που σε τυφλώνανε. Ε, μετά. Μετά υποκλήθηκε και έφυγε δε. Ναι, σωστό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που χθε πέτυχε το κακάρι. Είσαι εκεί? Όχι δεν ήμουν. Και χαρά για μένα να ξέρει ότι είσαι Γιατί? Είδε μπροστά μου και κάτσε τη ζωή του, γι' αυτό. Με τη ζωή σου, ντάμα? Από πίσω ήμουν. Να τα. Και έβλεπε. Ε? Έβλεπε πίσω από τη ζωή ή με ψηλή αυτο. <laughs> Εννοείται πω έβλεπε από πίσω από τη ζωή. Α. Όχι εσένα όμω. Ωh, oh, μάλιστα. Κατάλαβα. Με ρακλεί, αρέσει. Ε, Μια οικονομία εθνική 8 μήνες. μήνε. 8 μήνε όχι, αλλά έχουν χτιστεί οι βάσει από το 2015. Οι βάσει έχουν χτιστεί, Πού δεν ήταν οι βάσει. Ε, τώρα να μην, το... μην πούμε σε κουβέντα παραπάνω. Μα... Κρατήστε αυτό που λέω. Εκλογές έρχονται κωδικοποιημένα μηνύματα. Πετάμε τσιτάτα και αν περάσουν. Δεν πέρασε. Καλώ, πάμε παρακάτω. Δεν, μπορ... δεν μπορούμε να αποδείξουν αυτό που λέει. Εμεί το έχουμε. Υπήρξε ποτέ οικονομικό χώρο στην Ελλάδα και έχουμε πει και τι θα είναι. Να Νομίζουμε ότι μπορεί, μπορεί. Μπορεί. μπορεί να αποδείξει τσιμπορέ. Μάλιστα, εξαιρετικό. Νόημα το γη και. Masz te Ε, να σου πω μπορούμε θα κάνουμε το να ψηφίσουμε, Ευρωβουλευτέ. Ναι, γιατί. Μα τι μα όλοι οι Εμεί παίρνουμε 600 την ε, ίδια, δεν είναι για τους εμείς... Έλληνες, αυτό είναι για την Ευρώπη μας το κάνουμε, για το μέλλον μα. Α, για το μέλλον μας. Mm -hmm. μα. Θα πάμε σαν να γυρίσουμε <συζήνσαι>, στα εκλογικά κέντρα να ψηφίσουμε μα. Τόσο να Ενώ είναι οκ. ναι, εκεί Αγγλικά, Αυτό ναι. Ε, αγγλικά να ξέρει το παιδί. Ε. Με ένα lower πρωθυπουργό. Να μα.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 Καλά, το λέει Παπαγιανόπουλο. Κοιμούνται, ξυπνάνε. Νοιάζονται μόνο για το φτωχό λαό. Κοιμή σου, σύντροφε Αλέξη, μην παραπατήσει το πρωί σε καμιά θαλαμυγό και χουμάλα. Ε, δεν θέλει και πολύ να γίνει το κακό. Αν είσαι άυπνος, εκεί στις θαλαμυγού αυτά τα ξύλινα πατώματα και καλά, ωραία, γλιστράνε. Με το αλάτι, με το νερό. Υπάρχουν θέματα, θέλω να πω, και εμεί εδώ είμαστε για να προστατεύουμε του αριστερού ηγέτε. Κύριε τώρα ο Τζανακόπουλο μα βάζει ένα ερώτημα. Διότι εδώ πέρα το θέμα είναι να θέτουμε κάθε φορά τα ζητήματα στην ορθή τους διάσταση. Αν κάποιος ε, ε, μπορεί ε, να κατηγορηθεί σε αυτή τη χώρα για διαφθορά, για σχέσεις με μηντιάρχες, για σχέσεις με ε, ιδιωτελή ε, και συμφέροντα, και με συμφέροντα τον ελίτ, δεν είναι η σημερινή κυβέρνηση. Πείτε μου, μία πράξη της ελληνικής κυβέρνηση η οποία ευνόησε ένα συγκεκριμένο συμφέρον. Μείωσε του φόρου στα καζίνο. Είναι η μόνη μείωση που έχει γίνει στου Καζινάρχε. Έκανε διευκολύνσει που τα παραπέμπει στην επόμενη κυβέρνηση, δηλαδή τίποτα στου Καναλάρχε, για το πώ θα πληρώσουν. Και το βασικότερο, εφοπλιστέ. Του μείωσε αυτό που έπρεπε να πληρώνουν. Μα είπε για 140 εκατομμύρια εθελοντικά. Τελικά θα πληρώσουν 40 εκατομμύρια όπω αποδείχθηκε από την τροπολογία που πέρασε από τη Βουλή. Αυτά τα τρία μόνο, δεν έχει κάνει τίποτα άλλο. Έχει δίκιο ο και θέτει τέτοια ερωτήματα γιατί υπάρχουν πολύ ωραίε απαντήσει. Λαό, μέρο Β' Ναι. Ε, καλή σα μέρα. Ε, γεια σα. Παίρνω στο ReLFM. Ναι, ναι, ο ίδιο. Α, κοιτάξτε, εγώ ακούω την εκπομπή σα. Κάπου το πρωί που έδινε ένα αριθμό για τι τεχνολογίε, κάτι σεμινάρια για ηλικιωμένου. Εσεί είστε ηλικιωμένοι, θέλετε σεμινάρια τεχνολογία. Ε, βέβαια, βέβαια. Πόσο χρόνο είστε? Εγώ? Μόνο 63. Καλά είναι. Τι θέλετε να μάθετε, α πούμε. Καλά είναι. Λοιπόν, δεν έχω ιδέα από τα ίντερνετ. Τα παιδιά κάνουν τα δικά του που να μου δείξουν. Εσεί θέλετε ε, να δείτε τσόντε. Πριν φύγω για πάνω, να τα ξέρω το κάτω. Να πάνε ημερωμένοι επάνω. Επάνω, τον λέμε. Ε, πάνω, τα επάνω, τα πάντα. Τι επάνω. Εκεί δεν έχει WiFi. Ε, θα τα έχει εκεί, και είχαν και τελειωποιημένα. Εκεί μόνο ah. Soundcloud. Είναι κατευθείαν <laughs> στο σύννεφο. <laughs> να πάμε εμεί πια ενημερωμένοι. Ναι. <laughs> Είναι και λίγο κρυωμένοι, συγγνώμη κιόλα. Το όνομά σα. Τζέννη Μπότσι. Πώ πω. Τζέννη Μπότσι. Γιάννη Μπότσι. Κι αυτό. Μπότσι, Εγώ δεν λέει τίποτε, βέβαια. Όχι, oh, τίποτα, βέβαια, πραγματικά. Είναι... Εσεί το θέλετε αυτό για U-Porn, U-G's και τέτοια. Εγώ θέλω πώ λειτουργούμε ένα ίντερνετ. Ναι. Πώ κάνουμε ένα επικοινωνό. Στο ίντερνετ είναι... όμω έχει και τσόντε. Όχι τέτοια πράγματα, παιδάκι Όχι, έχει επαγγελματικέ, όχι μόνο οιρε τεχνικέ που είναι βαρετέ. Όχι, δεν είμαι σε αυτήν την κατηγορία ποτέ. Το τσόντα. Εγώ μου άρεσε να είμαι με τον άνθρωπο μου στην πρωταγωνίστρια. Μπορείτε να δείτε και τον άνθρωπο σα μέσα. Ναι, όχι θεατέ μόνο σε κατηγορίε άλλε. Μπορείτε να ανεβείτε κι εσεί στο ίντερνετ μαζί με τον άνθρωπο. Όχι, oh, δεν έχουμε τέτοιε υποτιμήσει. Όχι ναι. για εσά, για τον κόσμο θα το κάνετε. Λίγο αλουτρουίστρια, ε... δεν είστε. Τέλο πάντων, ε, γίνονται και παράνομε αγορέ, γίνονται γενικώ αγορέ. Έχει περίεργα πράγματα το ίντερνετ. Μάλιστα. Στα, εγώ θέλω κάτι θεμητό που μα θέλουμε να μπαίνουμε, να ενημερωνόμαστε. Βαρετό, ναι. βαρετό ίντερνετ θέλετε να μάθετε. Κατάλαβα μισό λεπτό και να σα συνδέσω. Μισό λεπτό. Καλή ανάσταση. Επίση, καλού, α... καλού θωμά. Καλή ανάσταση, συνέχεια. Καλή ανάσταση τη οικονομία. Α, άστο Θα το λύσουμε και αυτό επάνω. Να κάνω μια ερώτηση. Εάν σα μάθουμε το ίντερνετ που λέμε, εσεί είστε διατεθειμένοι σαν αντάλλαγμα να ψηφίσετε Κυριάκο Μητσοτάκι. Ανταλλάσσετε γι' αυτόν το δωρεάν. Γι' αυτόν τον δωρεάν, ναι. Εξαγοράζουμε τώρα τη μάθηση με ψήφο. Δεν είναι έτσι. Είναι ένα πρόγραμμα τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Είναι αυτοί οι τρει υπολογιστέ που έθεσε ο Μαρινάκη. Ναι. Ε, από, εκεί, από εκεί βγήκε αυτό το πρόγραμμα για να μάθουμε στου ηλικιωμένου. Τρει είναι, μην νομίζετε. Ούτε χίλια ευρώ. Ούτε χίλια Δεν έχει ιδέα από τιμέ. Αυτό τέλο πάντων ε, για να μάθετε και να ψηφίσετε Νέα δημοκρατή. Δηλαδή, πώ είναι ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Είναι e-vote. E-vote που λέμε. <συσχερή> Mm, μάλιστα. Ωραία, τι θα θέλετε να ψεφίσετε εσεί να σα δώσω ένα άλλο πρόγραμμα μα είναι. <Καλά> ναι, εγώ γενικώ θέλω εγώ είμαι στην περιοχή χαϊδαρίου. Καλάυνει. Χαϊδέρη τώρα τι, τι βγάζει το χαϊδαρι. Εμεί έχουμε τώρα το σελέκο. Έχετε τον κομμουνιστή τώρα. <Καλά> δεν κάνουμε τώρα <Καλά> δουλειά έτσι. Αλλά άκουσαμε. Εγώ μέσα το χώρο τον εσυμερίδων ήμουν. Στολογιστή καταλπά. Λοιπόν, μέσα στα πράγματα είμαι, μην νομίζει. Ωραία, και για <Καλά> το ψηφίσουμε. Ο άνθρωπο και αυτό είπαμε, σε ένα χώρο, καθένα, ο Δύμαρχο είναι άλλο πράγμα. Κι άλλο ο πρωθυπουργό. Έτσι. Καλά, δεν κάνάζω. Λοιπόν, λοιπόν. Μας δίνω τώρα να μάθετε το ίντερν ΤΑΣΟΣ. Λοιπόν, μισό λετάκι. Ο oh, Προστορις. Ναι. Λιμπάμπο. Έλα Μαριμπάμπο. <laughs> <laughs> λοιπόν, θέλω να σου πω, πολλά φιλιά σε σένα και στον Σύμιο, θα σας αγαπώ. Πάρα πολύ και επίση θέλω να μου πει αν είναι ο μαραβέγιο που τραγουδάει σε αυτά τα τραγούδια όλα. Ποια τραγούδια εδώ τα δικά μα. Ναι. Μπα, όχι, δεν. Εδώ μαραβέγια δεν θα ακούσει εύκολα. Όχι. Oh. Από μου είδαμε χθε και σε είδαμε, ε, ήσουνε, ήσουνε πιο απέθανε από κάθε άλλη φορά. Από κάθε άλλη φορά. Ναι, μου έρευ. Και ως... λέγαλέ. Λοιπόν, όχι, θα σου πω το. Θα σου πω το, το, το σκέφτομαι εγώ. Ο λόγο σου λοιπόν είναι τελείω υπεύθυνο, ξεκάθαρο και τίμιο πολύ. Είσαι η πιο προσγειωμένη φίρμα που ξέρω. Και πιστεύω ότι θα παραμείνει έτσι γι' αυτό και έχει ουσία να ό,τι κάνει. και το είσαι Ξέρει, ότι που τα καταλαβαίνει όλα. Ο λόγο μπαμπούσκα. Όχι του μπαμπούσκα για άλλη που δεν έχει τέλο. Που φορούσε ένα Σιέλε, ένα... Ναι, μου πρώτα άλλοι. αυτό Καλά, σε κατάλαβα. <laughs> ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με τούτα και μετά φτάσαμε στο τέλος, ο λαός μας πάει στο μαγαζίνο να μάθουμε τα νεότερα, τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο, γεια σας. Ναι, γεια σας και χρόνια σας φουλά. Γεια σας. Ε, δεν μου λέτε έχει το βράδυ κανονικά κόστολα βήθη. Μάλλον, ξέρω εγώ αν είμαστε τυχεροί. Ναι, ναι, ευχαριστώ πολύ κυρία μου. Ναι, ναι, γεια. Συγχαρητήρια για τη συμμετοχή σου χθε στο αντιγυροβision φεστιβάλ και όλα τα παιδιά. Μαζευτήκαμε όλοι οι αντισημίτε εκεί πέρα που δεν μα άρεσε ο Σιμίτη. Τέλο πάντων, ήσουν εκεί. Ήμουν εκεί, μπράβο σε όλα τα παιδιά. Πέρασε καλά, σ' άρεσε, εντάξει. Ή μακάρι να ήταν περισσότερος κόσμος, περισσότερο κόσμο, περισσότερο μεγαλύτερο χώρο και να ξέρει ο κόσμο τι συμβαίνει γιατί δεν ξέρει τι συμβαίνει. Τέλο πάντων, καλή συνέχεια, τέτοια πάντα και δύναμη και αγωνιστικού χαιρετισμού από το, δίστομο, το την άλλη λωρίδα σου. Αλλά χθες ότι τον πολλά και εγώ τον πάρω με χίλια. Αλλή μόνο. Είναι στη συστητική σου τα μάμια, μια χαρά γιατί με πάω. Είναι αισθητική. Ανένα, ναι, σωστά μη μπείτε για την αισθητική α πούμε για το έργο Πολάκι που σε έχει συγκινήσει. Το έργο Ότι σε κέρδισε το, το έργο Πολάκι. Πάμε στο έργο πολάκι. Βάλε, βάλε την παρασκευή αυτά που είπε έξω από τα χανιά, αυτά που είπε στου δημοσιογράφου. Το βγάλε το Σάββατο Skype. βάλε και να πούμε στο έργο Πολάκι. Ένα βάλω να βάλω <στα> πολλάκι, ναι, πολλάκι ναι, να πούμε στην εκπομπή. Πά καλά ή θέλουν να δώσουμε του ακροτέ θέλουμε. Το μόνο καλό με τον πολάκι που τον έβαλε τσήπα στον πολάκι και υπάρχει δίπλα του και είναι για να θυμόμαστε από είναι ο άνθρωπος την εξέλιξη <συλίξη> Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Σταξές έγινε η Μαρφίνα μα σε 5 Μαου. Τι έγινε, Η Μαρφίνα, Η Μαρφίνα. Ναι. Μία από τι βασικέ ατάκε των φασιστών και των φιλελέρων ήταν για τη Μαρφίνα, γιατί δεν λέτε τίποτα. Εντάξει, να μην εξετάσουμε ότι και αυτοί δεν λένε τίποτα για τι 15.000 αυτοκίνητα από τι τράπεζε. Αλλά για να πάμε συγκεκριμένα στο θέμα τη Μαρφίνα. Για τη Μαρφίνα αυτή, γιατί δεν λένε τίποτα για το πρόσωπο του καπιταλισμού που στου συγγενεί των υπαλλήλων που καήκανε για να υπερασπιστούν τα συμφέροντα του Βιενόπουλου. Βγήκε μετά δικαστική απόφαση, την οποία ζήτησε η Τράπεζα, ότι δοθεί. Υψηλέ αποζημιώσει και του τα πήρανε πίσω. Αυτό είναι ο καπιταλισμό. Ακόμα και αυτού που τον υπηρετούν, του πουλάει. Και να δουν τώρα οι τραπεζικοί υπάλληλοι που μπαίνουν μηχανήματα στι τράπεζε πώ θα χάνουν όλη τη δουλειά του. Συγχαρητήρια, του θύμου αυτά που λέει για τα παιδάκια που είναι από του μετανάστε. Τι, τι έχει πάθει, σιγά να... σιγά σε βλέπω ένα να μπορτουνίζει από το ΣΥΡΙΖΑ. Ε, άσε, μα δεν είναι πω το όλημά. Άσε, μα, παιδί μου. Ήδη, ε, τι, κατάλαβα. Τι, τι, τι άκουσε, ναι. Έναν ένα καθηγητή από τη Θεσσαλονίκη στο Πανεπιστήμιο να λέει ότι εντάξει τα καταδικάζει όλα αυτά, αλλά είναι και η δημοκρατία να λέει ο καθένα ότι λέει. Αυτό κατεβαίνει για, τη, για την Αθήνα, βάλει για βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία. Δεύτερο, έχω να πω ότι οι εφοπλιστέ θα γυρίσουν τα βαπόρια του και τότε να δούμε οι φασίσου. Θα λένε, θα τα γυρίσουν με άλλη σημαία, θα το ξέρουν αυτό από Και τρίτο, το ήθελα να έξερα τα παιδιά, τα δικά μας που έχουν εφήσει το εξωτερικό στην Ευρώπη να σωρώ χιλιάδε άτομα Τα παιδιά τους θα φαίνε να τα κυνηγάνε μεθαύριο και να τους κάνουν τα μπούλη και το ένα και το άλλο, τον το παιδιό τους Αυτό ήθελα να πω, αλλά οι φασίστες είναι εξαδέρφια μαζί με τη Νέα Δημοκρατία Να είσαι καλά, αποστόλοι μου και σέρα και στο Δήμιο, yeah. Άκουσα προηγούμενο ο Θήμερο που είπε ότι ο Κουίκ πήγε στο σπίτι του Πελογιάννη. Έκανα λάθο. Το αποκλεί. Έλεο δηλαδή μα έρθουν από τα μαλλιά μα. Τι άλλο θα, θα θα λερώσουν αυτοί οι άνθρωποι. Ό,τι μπορούν, θα... δεν κατάλαβα. Πάκουλη, δεν κατάλαβε. Ό,τι μπορούνε. Αριστερά, έχουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Η βρώμικη, η κατουρημένη, η πάνα ηχεσμένη. Από τη στιγμή που θα τη βγάλει από το μωρό μέχρι να την τουαλέτα, θα λερώσει τα πάντα στο διάβα τη. Θα στάζει κάτι. Αυτή είναι η κατάσταση. Αν τα σκατά τα μεταφέρει, θα λερώσουν ό,τι βρουν στο διάβα του το κουφό το άκουσε. Αφού το βρήκα. Δεν άκουσε αυτό το ούγκανο το φασίστα που είπε ότι πρέπει το κουκουέ να πληρώσει αποζημιώσει. Α, έτσι είπε. Α, ναι, το ακούω στον Πογιόπουλο και λέω: Έλεο δηλαδή, αυτοί το μόνο που θα ζητάγανε από του Γερμανού να του φέρουν πίσω ήταν οι κουκούλε του. Ναι, γιατί δεν έχουν νομίσει οι φεδρικέ. Ε, δεν φταίμε όλοι μαζί. Κάποιοι τα φάγανε, κάποιοι προστατεύσανε μεγαλοεργολάβου, κάποιοι ήταν νομοτράπεζοι στα των μεγαλοεπιχειρηματιών Ο ίσκιος σου να μη σε κάνει και δόξα το Θεό κάποιοι ήταν ομοτράπεζοι στα κότερα των μεγαλοεπιχειρηματιών Ο ίσκιος σου να μη σε κάνει.